από σιαλτρας με πομπή καψιμή, από λαβάντας στο πλατία ρεύμιο τριαδιάδ. Σε μας παρέλασης, άλλος ένα 20 διάχρονους, νεκρός. Ενώ το καψώντας του στρατού λέγεται like στα σχολεία. Καλή Κρατές. Οι στρατιώτες πεθαίνουν. Και ο υπουργός Άλυνας πάνω στους μοιράζει 10.000 σημαίες για μυθιστικές πιέσεις. Το έχουμε πει, το έχουμε γράψει, το διαδηλώσαμε έξω από το κέντρο της Βασίλισσας την προηγούμενη Κυριακή. Η σημερινή κυβέρνηση και προσωπικά ο νέος υπουργός Άλυνας ευθύνονται για τις δραματικές ευθύνες που βιώνουν φαντάζει. Ο υπουργός Καμμένος ετοιμάζεται να κάνει τη μεγαλύτερη και ακριβότερη μυθιστική και θλιπτική πιέστα στις 25 Μαρτίου, να κατεβάσει τάνες, μπάντες και να μοιράσει 10.000 ημέρες. Αλλά οι στρατιώτες στις μονάδες παραμεφορούν, που στα λόγια όσο νοιάζονται, δεν έχουν νερό να πιούν, δεν έχουν φαγητό να φάνω, δεν έχουν καθόλου καθαριστικά. Και γεία τους απειλήτους. Δύο πρόβληματα με είχαμε μέσα σε 10 μέρες, με έγινε μονάδα των ειδικών δυνάμεων. Τώρα πλέον... Αυτό που όλοι φοβούνταν αλλά δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν έγινε. Συνάδελφος που υπηρετούσε στο τρίτο ο τάγμα εκπαίδευσης Μαγείου του 2000 στο Γήφιο, την Τετάρτη το βράδυ άφησε την τελευταία του χειμώνα στο 4ο σύνταγμα της Στρατιωτικής Πολιτείας, ενώ ήταν σκληρότερος για δύο εβδομάδες στην επιδημία της. Αλλά ο συνταγμα ενω ηταν για δυο εβδομαδες στην επιδημια αλλα ο στρατος του Καμένου, του ήσυχου του Τόσκα επίσης σταμάτησε να δίνει φάρμακα στους συναδέλφους τους που αντιμετωπίζουν χρόνιες και κύρνες παθήσεις. Στρατιώτης που περνάει εκπαίδευση το σπίτι του, μηχανικό, ζήτησε από το γιατρό ορκηματικό το να του δώσει το απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ασθένειας του φάρμακου. Εκείνη του απάντησε, ότι δεν μπορεί να του δώσει, και του επέλεξε να πάει να αγοράσει το φάρμακο που κοστίζει 50 ευρώ σε ένα φαρμακείο της πόλης. Δεν ξέρουμε πού θα βάλει η επίσημη εξέδραση, στο μεγάλο μου κοινωνικό πανηγύριο, που ετοιμάζει μου κανέναν, ηγέτης του ακροδεξιού και αθλητιστικού κόμματος ΝΑΔΕΛ, μπροστά, ίσω, Λάγια από το Ιούνιο του Άλυμου στρατιώτη. Μόλις όμως καλούνται από καθένα, τα αθένα τα νόματα των παιδιών που δολοφονούν ο στρατός κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής τράπεζας. Στη μακριά λίστα, επομένως, στην οποία πρόσφατα προσθέθηκε ο πεζοναύτης Κόφος, η κρύτη που από το αξίωμα που του Πόλου, έρχεται το προσφυγείο ο συνάδελφος εκπαιδευόμενος στο Γήφυρα. Προσοχή λοιπόν, φαντάλη. Ο στρατός σκοτώνει. Πρώτα απ' όλα την ηρεία. Στέρεξαν το δάκρυν. Δεν φτάνει η έκφραση της λύπης μας στους συγκίκτους. Υπερασπιστείτε συνάλλευτες τα δικαιώματά μας. Να αναπτύξουμε όλοι μαζί συλλογικά αποβαστικά αγωνιστική συνδικαλιστική δράση μέσα και έξω το στρατό.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 wash my hands. Oh, Lord, yeah. Ως φίλοι και μπορεί ο στρατός να πλήρει την ακριότητα του παντάρι, την προσωπικότητα και τη ζωή του, αλλά σε κάνει καμία ώρα. Μπορεί που στο στρατό λίγο να έχει οδηγήσει μόνο στο θάνατο, στην αυτοκτονία. Συνέβαινε και συμβαίνει, για να μας κάνει άνδρες, ο στρατός. Το πρώτο που έγινε φυσικά οι διοικητές και να καθαρίσουν γρήγορα και εύκολα, καθώς ούτε οι πολιτικοί, αλλότοιμοι, οι στρατιωτικοί ηγεσία αναλαμβάνουν τις τεράστιες ευθύνες τους είναι ότι οι στρατιώτες προεπιλέγουν να δώσουν τέλος στη ζωή του. Μία δέχοντας στις των παλιών και των ανοδέων τους είναι αδύναμη. Δηλαδή ότι αυτή ίσως είναι η μοίρα το πιο αδύναμο στο στρατό. Άλλη μια διαδομένη και εξίσου ισχυρή δικαιολογία για τις αυτοκοινωνίες είναι οι γκομενες που χωρίζουν τους φαντάρους και τους οδηγούν Στην επιλογή αυτή. Αυτός είναι ο στρατός. Αυτό είναι το αστικό κράτος. Όπως επισημούν και αστρογράφος τον Αλερ, μια κοινωνία που τις τελευταίες δεκαετήες στηρίχ Επιτυχημένος ήταν όποιος τα άφραζε, αδύναμος και βλαπτικός, όποιος δεν το έκανε. Μεγάλες τα παιδιά με άρχες του Και όχι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, και τώρα παριστάζουμε τους έπιπλους, όπως είναι για το θάνατο του πακέτος. Επιτρέψτε να επικρατήσεις η λογική του ταΐνη, ακόμη και στις πιο απλές ανθρώπινες αισθητοποιήσεις. Πόσο μάλλον στις περίπλοκες σχέσεις παιδιών, εφήβους και νέων ανθρώπων. Με ποσάδες καμουνουμέ που τρομοκρατούν την κοινωνία και να επιβάλλουν τα μνημόνια, δαιμονοποιούν τους μετανάστες, διακόπτουν τις οροθετικές, παρουσιάζουν ως εκτός του λαού (πομπές αγωνίστρια για την κοινωνία του. Έθεσαν εκτός πλαισίους κανονικότητας τη διαφορετικότητας, πλασιάζοντας καθημερινά τους νόμιμους τρύπες, τα λευροσκεπτικά ιδεώδη, τον εμπορματοποιημένο πολιτικό και κοινωνικό εκφασισμό τους. Αυτά τα πρότυπα επιβλήθηκαν στην κοινωνία μας από συγκεκριμένα καθεστώτ Διευκόλυναν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Τα προπαγάνισαν μέσα από τα συγκεκριμένα καθεστώτα μουσουλμάνια. Διαμόρφωσαν ολόκληρα δίκτυα πυλατορικών σχέσεων ικανά να εξαγοράσουν, να υποτάξουν, να χειραγωγήσουν και να καλύψουν κάθε παρανομία. Ήταν η συνέχεια του κράτους της δεξιάς, των μετασφαλιστών και των μαγνητών, της κούτας των συνταγματικών και της αντιπαροχής, του μυαλού και του δάσου που το διαδέχτηκε η που θα δώσουμε μεγάλη αυτιά Οι καραμαλίες, παπαντρέω, μοτσοτάκι, σιμίτις, ξανά καραμαλίες, ξανά παπαντρέω, ο Κοσκοτάς, ο Αλαφούζος, ο Λάτσος, ο Ραμπλάκι, ο Μπόγκλαντς, ο Βαρθολογιάς, για να δείτε μετά η ακροδεξιά του Χρυσόβιου και του Λάου, η κορμιάδες της Ναζί, οι των Φωτεινιστών και της Ισπανικής, και να καταλήξουμε σήμερα στην εθνικολαϊκής και συγκυβέρνησης των Σύρι αν που διοργανώνει για την η Ματίου ένα σώου, να πετύχει τη συναδέλφωση στρατού λαού, ακόμη και του κούλια των Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το 1,5 εκατομμύρια ευρώ που θα κοστίσει η επίδειξη μυσαλλοδοξίας. Κυρίως είναι ο πολιτικό κίνδυνος που στα μενοιδρατικά σχέδια τη τάξης, που διαχείρισε σήμερα ο τσίπας, ο, καμένος, ο κοντυάς, και αυτά Είμαν. Κύριε Απρατέ, μιλώντας για τον πόλεμο μέσα και έξω από τον στρατό, αξίζει να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση του Βαγγέλη, ο αστρός πολιτικός δεν παρενέβη για να στηρίξει τον Αδύναμο, αλλά το δυνατό, το Βάνατος, το Θρασίδη, που είχε πίσω του ισχυρή και πολυπληθή οικογένεια, με μια ψήφων. ένας πολιτικός που το δημοσιογραφικό μέσο περιγράφει ο όρος Μαφίας και όλοι ξέρουν τι συμβαίνει στην Κρήτη. Όλοι αυτοί συγκάλυψαν το καθημερινό που συντελούνταν. Είναι η συνέχεια της δολοφονίας, που αργή, βασανιστική. Επίσης, αξίζει να έχουμε πάντα κατά νου τον αργό και βασανιστικό θάνατο του Παλκαριού, απαραίτητος προπόθεσης για την εξέγερση της συνείδησής μας για τα όσα συμβαίνουν μέσα και έξω του στρατού. Τον είχαν αγκινητοποιήσει σε καρέκλα, τον τραβούκιζαν, τον έφτιαχναν και τον χλέβαζαν με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και σχόλια Αποκαλύπτει υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελλάδα) για περιστατικό που είχε πριν από περίπου 10 μήνες. Με θύμα των αλλά πλέον άτυπος 20χρονος της σχολής Ιωαννίνων, βαγγέλη Γεφυμάκη. Σε άλλη περίπτωση που περιγράφεται σε κάποια από τις καταθέσεις, οι δράστες είχαν κάνει τον Βαγγέλη του Μποκς, τον είχαν κλείσει την λάπα και έδινε κέρματα προκειμένου να τον τραγουδίσει. Επίσης περιγράφεται ένα ακόμη επεισόδιο που εξελίχθηκε ενώ ο 20 για ώρα με τις ομάδες, μια ομάδα συμμετητών του επίσης από την Κρήτη είχαν στοχοποιήσει την ιδιωτικότητα της προσωπικότητάς του και εξαπέλυσαν μπαράζ πειραμάτων εκτός ωραίων, με αυξητικές τάσεις και διαρκή κλιμάκωσης. Ο εξεπιτελισμός του κορυφώθηκε με την απομόνωση αδερφάτων της φοιτητικής αιστείας και την ακραία διαπώδευσή του στο περιστατικό της προηγούμενης άνοιξης. Άρχισαν τον ακραίο και βασικό του αποκλεισμό του, οι νεαροί κολείδευαν με το πιστικά σχόλια του τύπου. Πρέπει να δείχνεις και να φέρνεις ακριτικός, να είσαι σκληρός άντρας, όπως όλοι οι συντοπίτες. Η αρμόδια εξωματική εξετάζει την πιθανότητα εκτός από τον πολιτισμό και τον ιστορικό του να υπέστη μασανιστήρια άλλου τύπου, για τα οποία δεν έχει μιλήσει ποτέ γιατί δεν τρέπονται. Είμαι ορατές, αλλά όλο το παραπάνω για να ξαναγυρίσω στο στρατόπεδο. Και να θέσουμε το ερώτημα, πόσο ξένα είναι όλα αυτά από τη θετική καθημερινότητα του μονάδου. Θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε τα βασανιστήρια καψόνια που υφίστανται από φαντάζικες μόνοι, καθώς είναι καθεστώς και στρατιωτικές σχολές. Και φυσικά δεν μπορούσαν να διακριθούν χωρίς την των διοικητών, το έργο των οποίων διευκολύνουν, αλλά και τις ηλικίες των όπλων δυνάμεων. Είναι μια πραγματικότητα που της συναντάς στα κέντρα κόσμους με σιλέτρους, στα σπένες, στην ευρ στην περιοδική φρουρά, αλλά επίση στη σχολή των και στις σχολές υποψηφιωτικών όλων των όπλων. Αποκαλύπτωτα τελικά ότι τα καψόμια είναι τμήμα τη εκπαιδευτική διαδικασίας, που έχουν στόχο την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των εκπαιδευόμενων, με σκοπό την καθηκόνταξη και χειραγώγησή τους. Τι είναι όμω το καψόμιο και από ποιους διεξάγεται, Απάντηση μα δίνει το κείμενο με τίτλο Η εκπαίδευση των καψών, που συναντά κανείς blog Η Εφημερίδα των Ελληνικών Δυνάμεων, όπου αναφέρεται εξή. Μπορούμε λοιπόν να προσδιορίσουμε ότι η καψόνη θεωρείται οποιαδήποτε η συμπεριφορά ενός μέλους των ενόπλων δυνάμων, μένου ή έφετος ανεξάρτητα βαθμούς και υπηρεσίας που αναγκάζει ένα άλλο μέλος των ενόπλων δυνάμων, ανεξάρτητα βαθμού υπηρεσίας να υποφέρει ψυχικά ή σωματικά χωρίς να υπάρχει έμφαση για εκθέτοντάς του ή παίρνοντάς του να συμμετέχει σε βάναυσες, κατακριστικές και επιβλαβείς δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από εγκυημένα προγράμματα ή διαταγές εκπαίδευσης της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας. Δηλαδή, το καψόνι δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ του προσταμένου και φυσταμένου, αλλά μπορεί να συμβεί μεταξύ ομοιού βάθμους, για παράδειγμα μεταξύ παλαιών και νέων στρατιωτών, ή ακόμη να γίνει από κατώτερο προς ανώτερο, ειδικά όταν ο κατώτερος σε βαθμό ασκείται καθήκον τους του εκπαιδευτής, και ο ανώτερος είναι εκπαιδευόμενος του (σε κάποιος σχολείο εκπαίδευσης). Συνήθως, το καψόνι περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό, τελετές μνήσης ή δίθεν στρατιωτικοποίησεις με επιβολή σαδιστικής, σωματικής δοκιμασίας ή ψυχολικής πίεσης. Με ήμπρις ή με εξαναγκαλμό απαγγελίας εσχολογιών ή ακραίων φανατισμών ή άλλων αλλόντων συγκεκριμάτων ή εκφάσεων που καταφέρονται κατά της αξιοπρέπειας του εξαναγκαζόμενου ατόμου. Χτυπήματα στο πρόσωπο, στα αυτιά ή στη μύτρη, πάτημα δαχτύων χεριών υποδιών, τραβήγματα, σκίσουμε ρούχο, βάλασου και δύο κ Βλέξιμο άνοφου λόγου με κρύο νερό, υπερβολική με δύο εξαναγκασμών κατανάλωσης τροφών ή νερού ή άλλων αϊμπλιαστικών νεκμάτων. Περιλαμβάνοντας του καψώνης. Δεν απαραίτητο για να χαρακτηθεί μια πράξη καψώνη να περιλαμβάνει φυσική επαφή μεταξύ φίδη και θύματος. Μπορεί να περιορίζεται σε επίπεδο φραστικό με έβδες και φωνές ή σε άσκηση ψυχολογικής βίας, αλλά δεν πάρουν και αυτό, ένα καψολί Κάψαμε το τι είναι το καψόνι θα δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το παράδειγμα του πεζοναστών. Από το κέδερ παίζει στο με την μονάδα που θα υπηρετήσουν και την ημέρα που θα πολιθούν, η ζωή των φαντάδων που τους πεζοναστές είναι αδιαρκές καψών. Καψόνια που όπου λένε και ανώτεροι ή οι που δίνουν ή αρνιά τους, άλλο από του είναι να πάψουν να αγωνίζονται και να νιώθουν σε πραγματικοί πραγματική πολιτική επιστολή, και να μεταλλαχθούν είσαι συντηρητές στρατοπέδων, είσαι υποστηρικτές των βουλών της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας εντός και εκτός συνόρων, ή ακόμη και σε ενδυνάμει κατασταλτικές δυνάμεις εναντίον του εθνικού κοινού. Το μείγμα συμπληρώνεται βέβαια και με την ανάγκη να δώσει αυτοκριτικού μίσους (μεταγνωστικά πρακτοβάκια του Τίγμου, είτε να καράβει, ένα αυτοαπογό, από το οποίο ο Σάρλο Έλληνα πήρε πανικό, γνωστό που πέρα από το ότι είναι παράνομο, επιχειρούν να μπολιάσουν με αυτό το μυαλό των νέων με σχεδία και ιδέες που καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια της πατρίδας και την άμυνα, στο όνομα της οποίας πίνει νερό όλο το πολιτικό και στρατιωτικό δυναμικό της αστικής τάξης. Τα εθνικστικά συνθήματα και τραγώδια, πολλές φορές δε, δίνουν τη θέση τους σε εμπλεσμένα προφέγματα όπως όλες οι γυναίκες είναι που καταλαβαίνετε. Όλα αυτά εξάλλου αποτελούν την εκπαίδευση που δημιούργησε τα εκτόματα των ειδικών δυνάμεων του Ελληνικού Σώματος στη στρατιωτική παρέλαση της 25η Μαΐους στην Αθήνα, που φυσικά έπεσαν στα μαλακά στο Αυτολική όπου, να θυμίσουνε ποιοι υπεράσπισαν τους παραδομούδες ε, των ειδικών δυνάμεων... Καταρχήν η χρυσή θυμισουνε ποιοι περάσπισαν τους παραδομουδες των ειδικων δυναμεων καταρχην η χρυση αυγη και τα τάγματα εφόδου που είχαν παραταχθεί με τη μορφή των ελεσικών εφαίρων. Μαζί με αυτούς πολιτευτές... Τον Ανεξάρτη του Και ο πρώην αρχηγός Γιές yes, Και εν δυνάμει πολιτευτής Το, το δεξίγου χώρου Φραγκούλης Φραγμαρ right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 Narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape. And when I finish, bring the yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still getting swallowed up bread and water. I don't know if they facts or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one. Cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white. Cop! Punk and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass? But drop the cat, the red's gonna blast. I'm sneaky fuck when it comes to crime. But I'ma smoke 'em now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any hey, asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. They can't cope. Φίλοι ακροατές, όσοι από εσάς έχετε θα θυμόσαστε το συνηθισμένο πέσε και πάρε, τις γνωστές κάμψεις και τις μεταβολές μέχρι τελικής πτώσης. Όμως, τους πεζοναύτες φαντάζουν ότι θα παρόλο που αποτελεί και αυτά από μόνο τους ένα πρώτο καψόλι, που αποσκοπεί σε όλα τις ημέρες των όσων περιγράψαμε. Το μυαλό της ιεραρχίας των πεζοναυτών προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους δουλεύει και φτιάχνει καψόλια. νούμερο 1. Ξεκινώντας τις λάμπες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διατάσσεται να ξεπουδάσεις μια λάμπα σε ένα μέρος που δεν υπάρχει. Καψόνι νούμερο 2. Τραγουδάς τη Μακεδονία πάνω σε μεγάλες πέτρες και έρχεται σε βάρκα με μήμα σμιωτών. Το καψώνι αυτό έγινε σε στρατιώτη της σειράς Νοεμβρίου που ήταν χαρακτηρισμένος με σωματική η γιότα. Καψόνι νούμερο 3. Το τσιμπούκι Κλειδώνεται ένας μέσα σε φορέα του πετούνται κέρματα από από το διατάζουμε το καψόλι και αυτός πρέπει να προτιμήσει υποδιόμενος του τζιουμποκς. Το γνωστό. Καψόλι που συμπεριλαμβάνουν συμβαναστώτες εναντίον του άντου του Βαγγέλη. Καψόλι νούμερο 4. Το πικποπ. Οι δύο που διατάζουν το καψόλι στέκονται αντικριστά σε απόσταση 20 μέτρων. Και ο τρέχει 200 ανάμεσά τους και κάθε φορά που φτάνει μπροστά από το καθένα αναφέρεται. Καψόλι το ηλεκτρόνιο. Διαταγεί να τρέχεις γύρω-γύρω από μια περιοχή φωνάζοντας ή με ένα τρελό-τρελό ηλεκτρόνιο. Καψόνι νούμερο 6. Κατάπρεξη με λάστιχα στο κεφάλι. Η με ενα τρελο τρελο ηλεκτρονιο καψωνει όμως κεφαλι η εκπαιδευση ομως συνεχιζεται και στις μονάδες υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, σε πεντήμερη άσκηση διαχείμαξης, που εκτέλεσε τάγμα της αξιεργίας πεζοναυτών βούλου στην πηλιά του πηλίου, οι πεζοναυτές διατάκει να παραμείνουν ένα διάστημα γυ όταν δε γύρισαν στο στρατόπεδο της και το ανέφεραν τους τους, οι και οι εξωματικοί του στρατοπέδες του διαβεβαίωσαν ότι αυτό δεν έπαιρνε. Τέλος, να θυμίσουμε ότις αποκαλύπτουν το δικαίωμα των παντάνως Πάτοκς για την εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων στην Ενδίκη, όπου σε σχετικό βίντεο αποδεικνύονταν ότι η χειροδικία, η βαβασιότητα, τα ενεργητικά εθνιστικά συνδικάτα αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης, την καλλιέργεια και ενίσχυση Αντιλήψεω και μετατροπή των εκπαιδευόμενων σε δολοφονικά πολυμοκάπλια ζώα. Κύριε δούμε μερικά παραδείγματα καψωνιών και επικίνδυνη συμπεριφοράς στελεχών στα κέντρα εκπαίδευση νοσηλεύτρων. Το πρότυπο διακλαδικό κέντρο εκπαίδευση νοσηλεύτρων της Τρίπολης αποκαλύπτει ως, ως πεδίο δράσης ακραίων αξιωματικών που υποβάλλουν τους στρατιώτες σε καψώνια παραβιάζοντας «βάρος» τους στρατιωτικούς οργανισμού. Ενώ οι συνάδελφοι επιχειρούσαν να χαλαρώσουν στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους, υπολογαγός επέλεξε να αποδίξει ότι στον στρατό κυριαρχή, της ιεραρχίας. Αφού ο σύγκριτος το θάλαμο, διέταξε επιθεώρηση, βάζοντας τους να, φορούς, να φορέσουν εξαρ, ε, εξαρτήσεις. Επειδή δεν έμεινε ικανοποιημένος από τα αστρονομικά κρεβάκια και την ένταση της φωνής των νεοφυλακίων στα παραγγέλματά του, διέταξε, πέστε και πάρτε, δηλαδή, κάντε κάμψης. Ουσιαστικά μετέτρεψε τη δυναστική σε ομαδικό εντός του θεάτρου, κάτι που βεβαίως απαγορεύεται ειδητός, αφού η ώρα τη δυναστικής καθορίζεται το επίσημο πρόγραμμα εργασιών και σε καμία περίπτωση ο χώρος της εξαγωγής της δεν είναι ο θάλαμος. Επίσης, μετέτρεψε το όποιο κατηγορούσε του ατομικό παράπονο σε ομαδικό καυσόν, στο πνεύμα της καταδικαστέας απόλυτης νεοζιστικής αντίληψης και πρακτικής «περιφυλικής ευθύνης». Κάτι που και πάλι παραβιάζει τον στρατιωτικό κανονισμό. Πρόσφατα, σε ορκομοσίες στο κέντρο εκπαίδευσης των σημειώθηκαν ξανά ρατσιστικές και μυσαλλόπιες του δίκητή, Ο ταξί Είχε συγκεκριμένες επιδετικές συμπεριφορές που αφορούσαν περισσότερο τις πρόφες από η παρουσία κοινού στην επίσημη ορκομοσία εκλογή του, κυψε κάπως τον διοικητή. Φρόντισε από την πρώτη στιγμή να εκφραστεί υποτιμητικά προς τους αλόφους τους, λέγοντας με σχετικό ύφος. Μουσουλμανοί, Εβραίοι, όλοι Εδά το ίδιο είστε. Ελά τότε μαζί. Στη συνέχεια διασκέδασε με τα σπασμένα ελληνικά ορισμένων και διέθεταν χαμηλόφωνα αλλά δεν πέσει μικρόφωνο για να τον ακούσουν όλοι, σχολίασε. Ούτε ελληνικά δεν ξέρετε. Τι έρχεστε να κάνετε εδώ. Η διαδικασία της ορκομοσίας για τους λίγους τους νοοκοκύτρους είναι από μόνοι και αγχωτική. Ο διοικητής έκανε ό,τι μπορούσε για να τη δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Απαιτούσε από 10 μέχρι 15 φαντάρους να ακούγονται σαν ολόκληρη ηλικία. Αφού το stress αργότερο μπορούσε, έβγαλε κάποιος στο μικρόφωνο. Σίγουρος ότι τα σαρφά θα προκαλέσουν γέλιο σε όλο το παραπταγμένο κέντρο και ακόμη μεγαλύτερη Παράλληλα, πολλοί αξιωματικοί διέταξαν τους φαντάρους να γυρίσουν δεξιά το κεφάλι τους κατά τη διάρκεια στην περίπτωση που διδραματίζονται καψόνες. Επίσης, στο κεφαλαίονα, προσβολές είχαν δεχτεί οι συνάδελφοι της Καταγωγής, ενώ οι φαντάρους που κατάγονται από την Αλβανία είχε απαγορευτεί να συνομιλούν στην αλβανική γλώσσα, προφασιζόμενος ο υπεραξιωματικός που πρωταγωνίστησε στο ρατσιστικό επεισόδιο ανίπαρκτη δια Μεταξύ άλλων, στις πρόσφατες δημοσιευμένες καταγγελίες μας για τα όσα συνέβαιναν στο κέντρο εκπαίδευσης τεχνικού στην Πάτρα συμπεριλαμβάνονται και τα εξής. Είναι δε κάποιος ομοφυλόφιλος, θα προσβάλλεται σταθερά, με πόλεμο και προσβολές «επιπαντός» επί Το τολμάει ακόμη και να αμφισβητεί τυχόν ασθένειες παιδιών, θεωρώντας ότι θέλουν να γλιτώσουν υπηρεσίες, και ας 40 45 οι στρατιώτες αντιμετωπίζονται σαν γαθμοί, για και ω ανάπτωμα. Αυτά ουσιαστικά σημαίνουν τη δράση συγκεκριμένου παρανομούντα εποπλογία. Φροατές, επιχειρήσουμε να σας δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι φαντάροι στα κέντρα εκπαίδευσης και στις μονάδες. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες όλων αυτών. Ας πάμε στην Προλική φορά εκεί που η εκπαίδευση δολοφονεί και να θυμηθούμε την αυτοκτονία στρατιώτη μετά από καψόνια. Ρωτητέ για τον 24χρονο στρατιώτη που υπερτούσε τη θετία του στην Προλική φορά, ο οποίος αυτό τόνισε πέφτα στις γραμμές του προαστιακού είναι γνωστές οι ακραίες και απάνθρωπες συνθήκες τράπεζες στην προεκλογική φορά. Η δίκης μονάδας ασκεί παράνομες και εξίσους ακραίες τακτικές εκπαίδευσης, ενώ κρύβεται πίσω από τους παλιούς φαντάρους που τους χρησιμοποιεί για να βασανίζει τους νέους να (τους κάμπι) και να τους παραδειγματίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το 20-30% των φαντάρων που αρχικά επιλέχθηκαν στην προεκλογική φορά θα παραμείνουν στη τάξη της και φυσικά θα μεταφέρουν με χαρακτηριστική ομοιομορφία όλα τα μη εκπαιδευτικά Πώς θα τους μεταλλάσσουν οι εκπαιδευτές τους. Ποια είναι η εκπαίδευση. Σύμφωνα με μαρτυρίες της συναδέλφους Φαντάρων, έχουμε τα εξής. Την πρώτη μέρα. Αν ισχύει η λαϊκή πανεπιστημία ότι καλημέρα το πρωί φαίνεται, τότε ο νέος Φαντάρος που εισέρχεται από τις ποιες είναι οι στοπικές τους προς της προς της σπουδαιότητας τους, μόνο απεσιόδοξος και τερματισμένος μπορεί να είναι. Οι εκπαιδευτές, κάποιες σειρές παλιότες Φαντάρι, τον περιμένουν πίσω από την ποιή, έτοιμοι να του μάθουν το αγαπημένο τελ δεν μιλάς, δεν γυλάς, το κεφάλι να κοιτάει κάτω. Τον οδηγό στον ανεδραύει, σε εισαγωγικά, όπου και ξεκινάει η παράσταση. Με το κεφάλι σκυμμένο κάτω, και εν μέσω ολυακών και θορύβων που προκαλούν χτυπήματα στα τραπέζια και τον διατάζουν να στηθεί στον τοίχο ώστε η μύτη του και οι μύτες των ποκτιών του να κυμούνται σε αυτόν. Εικόνες που θυμίζουν τις χειρότερες φυλακές. Εκεί περιμένει, φωνά, φωνάζοντας το όνομά του, μέχρι να τελειώσει η διαδικασία αποστοβών και πάει να πληρώσεις τα κατάλληλα χαρτιά. Έπειτα, μέσα στους θαλάμους και σε πιο υψηλό κλίμα, με τα κεφάλια των νέων να σκημένα ή ψηλά, γίνεται μια σύντομη ενημέρωση για την εκπαίδευσή τους (ώς υποψήφιζες) έμπειρος. Πρώτος και βασικός κανόνας, δεν κοιτάζουμε ποτέ τους εκπαιδευτές στα μάτια. Πόσο μας πάνε για φαγητό, γενικά ακολουθεί το κανόνας, δεν πας πουθανά χωρίς συνοδεία και φυσικά όχι μόνο δεν επιτρέπεται να πας, αλλά ούτε να το μέρος του βρίσκονται οι θάνατοι και το προάγνωτο των νεζών, καθώς και το καψιμί τους θα του στρατού Όταν έρθει η ώρα του φαγητού, και αφού παραταχθούν, ακολουθούν πάλι με τα κεφάλια σκυμμένα και ανάμεσα από φωνές, που αποκολεύουν έστω και το λοξοκύρεμα τους εκπαιδευτές τους. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, πάλι τα κεφάλια των νεοφαντουργούν πρέπει να είναι σκημένα και αποκολεύουν να μιλάς με το τλανό σου. Το φαγητό είναι κατά γενική ομολογία αρκετό και προσεγμένο. Το νερό όμως μόνο μετά από έτοιμα φαντάζουν μπήκε στο τραπέζι. Η εκπαιδεύση, όπως αναμενόταν, ίσως η εκπαιδεύση να είναι απαιτητική και εκπαιδευτές προσεκτικοί ως προς τη φυσική κατάσταση του υποψηφίου. Με σημείο όμως, η καθασδεύνη και εδώ, κλασική για τον ελληνικό στρατό, λογική της λογικής τιμωρίας. Τη Ένας κάνει κάτι παράδειγμα, το πληρώνει το τίμημα, <συσο> Wer unter uns das Vaterland nicht wie ein schönes Weib, wenn frei und Judenarm, so wie ein Blasserlei, ist das Leben, ist das sei nicht wie es schon mal war. Kanacken, raus und Aare schreien, wie schön es damals war. Yeah. Συναγωνιστές. Περιγράψαμε μέχρι τώρα τα καψόνια που βουβάλλουν τους φαντάδους. Όμως τα καψόνια γίνουν κυρίως στρατιωτικές σχολές, συστηματικά και με προβλεπόνομη διαδικασία. Ούτε πεντε χρόνια δεν έχουν περάσει όταν συγκληρωσμένοι κοινωνιών παραπληθώσει τις αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση ακροδεξιών συστάξεις του Ινικού Στρατούρου που πρέπει στη δράση των Βελπίδων. Σύμφωνα με την αυτογραφία, τα κοπικά τραγούδια που ακούστηκαν στις πολύ ευαλπίδων καρδιάρκεια το του εορτασμού της πετρίους του Πολεχνίου φαίνεται πως δεν δημιουργούν οι μοναδική δραστηριότητα των αθλητικών στα ειδικών όπως χαρακτηρίστηκαν οι πρωταγωνιστές. Όπως κατάγγελμα πρωτοετής σχολής, ε, Διονύσης πει, τεταρτοειδείς σπουδαστές βασανίζουν με συναδέλφους τους σε που τους σε παρέτηση αφού και οι αδελφοί του Παναγάκου, πρωταγωνιστές τραγουδία της Τραγουδίας της Κούτας, είχαν μετατρέψει σε κοραστήριο τους κειτόνις και τον προάγειο χώρο σχολής υπολοιπίδων. Η ομάδα τετρατοειτών υποχρέωσε τους πρωτοειτές να κάνουν κάμψεις έχοντας στην πλάτη τους στρώματα και κουβέρτες, ενώ οι φίλες βιντεοσκοπούσαν το καψόδι με κινητό τηλέφωνο. Λίγε μέρες νωρίτερα ο τετρατοειτής θα λειτουργούσε εκμεταλλευός από τον παπαντό ψεκάστοντάς το το του με αφρό ξεριγ στην ημερήσια διάταξη ήταν και οι βρισχές και οι προσωπικές πρωτοβολίες με συξυγητικό «Δεν πιο ρε», το έλεγαν οι του. Η ομάδα των τετρατοετών συνέχισε να ικανοποιεί τις αρρωστημένες ορέξεις της εις των πρωτοετών, με διάφορους τρόπους. Μέχρι που δεν και υπέβαλε αναφορά στη της με την οποία κατήγγειλε το Λίγες μέρες αργότερα ο Εβέλπης εγκατέλειψε τα όνειρα μια σταδιοδρομίας στους κρατοπιστές και υπέβαλε, με υπέθυνη δήλωσή του, παρέτηση από τη σχολή. Μήπως τελικά αυτή η κοινωνία που έχουν συχνά πρωταγωνιστές σε ακροδεξιούς, αποτελεί μέρος του προγράμματος της εκπαίδευσης και συνήθιν γεγονότας στο πλαίσιο μιας αντίληψης που θέλει τη χτυνοδρομία, το ψεραπέτειο της προσωπικότητας, την εθνιστική προπαγάνδα και την καλλιέργεια της ευθρότητας απέναντας στα κοινωνικά κινήματα συστα Εντυπωσιάζει μεταξύ άλλων η εξαφάνιση των αξιωματικών από όλα αυτά τα οδυνηρά γεγονότα. Είναι τυχαίο, όχι βεβαίως. Επειδή πρέπει να καλλιεργηθεί η αντίληψη του διαχωρισμού παλιούς νέους και η απόλυτη υποταγή του κατώτερου, όχι μόνο γενικά στην αρχή, αλλά κυρίως και στο στον αμέσως ιεραρχικά ανώτερο, σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης του κάθε έτους των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, διεξάγεται από το αμέσως επόμενο. Έτσι λοιπόν, το ένα Κρέσει, βασανίζει, εξευρίζει, δηλαδή εκπαιδεύει το αμέσως προηγούμενο. Τα ερωτήματα προκύπτουν να μίληθαν. Γιατί οι διοικητές στρατιωτικής σχολής ευελπίδων αποδέχονται και συγκαλύπτουν αυτήν την ακραία συμπεριφορά. Γιατί οι αρχαίοι υγιές δεν τίποτε. Γιατί οι υπουργοί άμυνας δεν αντιμετώπισαν φασικά όλα αυτά τα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 man I don't understand this fake skinhead fake KKK wannabe running around getting at people man like y'all boys run things man the people the people in Greece gotta stand up man the people in Greece gotta stand up man and form them and form a unit man and get right at them boys man you gotta take the power back man can't let them people kill people man just walk around trying to be racist ass fascist man y'all don't do nothing about it man You gotta lock and load on them boys, man. That's the only way you gonna get peace. Some time to take war. To deal our teeth. Rest in peace, Killer a <coughs> Who next? Good evening. <coughs> We want to just quickly send a nice friendly message to the uh, Fraternal Order of Police in Philadelphia. El policía chocó, Dios y patria, Dios y hombres con valor y tenemos una misión, de servir el Estado en una bella institución, la policía nacional. Όμως, φίλοι ακροατές, όπως καταλάβετε μέχρι τώρα, τα καψώνα βασανιστήρια συναντούνται όχι μόνο απέναντι στους φαντάρους, όχι μόνο απέναντι στους υποψήφιους αξιωματικούς, αλλά όπως θα σας παρουσιάσουν και σχόλες αξιωματικών. Εκεί υπάρχει ένα πλούσιο παρελθόν αφαιρεσίας, συστηματικής παραβίασης των νόμων και του στρατιωτικού κανευμού. Τα βασανιστήρια πάντα αποτελούσαν μέρος της πραγματικότητας σχολών, είτε ως καψόμενα είτε ως ακραία μορφή εκπαίδευσης. Συχνά αυτά τα πράγματα ταυτίζονται, ζητούσαν ήταν πάντα το του νεκροπροσωπικό των πισταμένων. αστέρων. Ας δούμε τι κατάγαιναν για τις πριν από μερικά χρόνια. Οι καταστάσεις που βιώνουν οι, φαντα... οι παξιματικοί υπο... υπο... υποψήφια εκεί είναι κακές και την αποκλειστική ευθύνη όλων αυτών έφερε ο τότες διοικητής ταξίδωτος και υποδηγητής. Ο διοικητής που τελικά πρόσφατα είχε αναλάβει καθήκοντας μου, υπό την πίεση της Πέστης μετά τις προνομιμορφωμένες καταγγελίες για τα άγρια καψόνα που σημειώνονται στα σχολεία, άλλαξε το τοπίο και ουσιαστικά ενσωμάτωσε τη ποιότητα της καθικότητας του υποψηφίου του αξιωματικού στην ίδια την υποδευτική διαδικασία. Σύνθημά του, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε καψόνα, εκπαίδευση μέχρι να βγάλετε αίμα. Αξίζει να ακούσουμε την εξ για την ποιότητα της παραγωγής σταδιοδρομικής εκπαίδευσης είναι χαρακτηριστικές καταγγελίες. Καθ' όλη τη νυχτερινής διαγνώρισης στον τόπο, οι επικεφαλείς εξωματικοί δεν μπορούσαν να συντονιστούν με τα κορίτσια και χάθηκαν μέσα στο δάσος του ίδιου. Η κοίηση ήταν πολύ και οι εξέλιξη των σπουδαστών ξεπέρασε κάθε ανθρώπινο όρο. Οι σπουδαστές πριν συμμετέχουν στην νυχτερινή άσκηση μπορεί να είχαν νυχτερινή αγνώρισης σκοπιάς την προηγούμενη μέρα και να τα σε εκπαίδευση και αγκαλίες. Για να διατακτούν το βράδυ, να φορτωθούν πλήρως φόρτου. 20 κιλά τουλάχιστον. Και να δείξει ναύτιο, την πορεία. Είναι ανοιχτικό ότι οι σπουδαστές συνέβαλαν αξιωματικοί χωρίς φορτίο. Λες και ότι είχαν παιχνίδι, μάλιστα οι ξεκούραστοι επέλεξαν κάποια στιγμή να τρέξουν τους κατάφορτους τους κυκλοφασμένους σπουδαστές. Κολυδόταν τους, γιατί δεν έδαιγαν. Πολλοί σπουδαστές χαρακτήριζαν το επιτόχρονο ως νέο γι' και μακρόνισο, εξαιτίας των φοβητών που ακούγονταν και των πόλων που υφίσταντο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η νέα διοίκηση της μη έχει απαγορεύσει τη συνομιλίας των απόρου στις εκπαιδευτικές πορείες, με αποτέλεσμα όταν κάποιος καταρρεύσει να το μεταφέρουν δύο συνοδελφοί του στο Το αποκορύφωμα αυτής της αντίληψης ήταν όσα σημειώθηκαν μετά από άσκηση, που περιλάμβανε πορεία 20 χιλιόμετρων και εξαιρετικές ασκήσεις. Οι υποψήφιοι υπαξιωματικοί δίωσαν καταστάσεις πανικού αφού πολλοί κατέρευσαν ψυχολογικά. Οι τραυματισμοί που σημειώθηκαν ήταν πολύ και εξαιρετικά σοβαροί. Δείτε, ρίξη χειραστών, υγρό στα αγόρα, τραύματα στους στένες, έκαναν πολλούς να πιστέψουν ότι απειλείται η σοβαρή υγεία τους και ότι η εκπαίδευση θα τους προκαλέσει σοβαρές και σωματικές βλάβες. Η νίκη στη αντί να συναστανθεί το τι πρόγραμμα δημιουργεί και σε τι κίνησε ευρύπτους φοδαστές, επέλεξε να ρίξει την ευθύνη στους τροματήρες. Με πνούμα εκδίκηση αποφάσισε να τιμωρήσει τους αστελούντες. Μετά από διαταγή του προδικητή, λογαγή ανέλαβαν να προγειμούν στα ιατρία και να συμβούν τα ονόματα των δροματιών, απειλώντας τους ότι θα τα πούμε και υπόσχευαν αυστηρή τιμωρία. Με τη λίστα των τροματιών αναχείδας, ο δικητής διέταξε τους αξιωματικούς να κυνηγούν αυτούς, να τους τιμωρούν με αστείες αφορμές, ώστε να παραμείνουν για προβλώσεις χρονικό διάστημα εσωτερικής σεισμής που μετατράπηκε σε μια πραγματική φυλακή για αυτούς. Πλατές. Καθώς ο Δέλης, προς το τέλος της εκπομπής μας, νομίζουμε ότι έχουμε συμβάλει στο να διαμορφώστε μια εικόνα για το τι σημαίνει καριέρα στον ελληνικό στρατό. Είναι μια γεγονότα που σπάνια θα διαβάσετε στις εφημερίδες, θα ακούσετε στα διόφωνα και θα δείτε συνήσεις της Τρέμ και των το Δαγγελάτων, του Πρωτοσάντα και της Χούκλι. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Γιατί στο σύγχρονο κληρυφτικό εκπληθμό η πολιτική στρατική ηγεσία των όπιων δυνάμων πρέπει να αγαλουχήσει τη νέα γενιά σελεγχών ώστε να είναι προετοιμασμένη για θερμά πολεμικά εξόδια που θα προκαλέσουν ο εμπεριλητικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αδίστακτων τάξεων τάξων Ελλάδας-Τουρκίας έτσι ώστε οι αξιωματικοί να συμμετέχουν στις δεορφονικές αποστελές των Άτοπιτων Βροστατού αλλά και για να κατέγουν στον Αποστολές καταστολής των κοινωνικών κοινωμάτων. Απαιτείται επομένως η υπακοή και η υποταγή τους, η χειραγώγηση και η κατοχήςσή τους. Τους στέλνει ράμπια. Χωρίς άποψη, πάντα με υποταγή. Ολοκληρώνοντας την προσπάθειά μας, θα δώσουμε κάποιες πρακτικές συμβουλές στους συναδέλφους για την αντιμετώπιση του καψολίου. Μάθετε καλά τους κανονισμούς. Και αντιληφθείτε από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα ορόνιμου υπηρεσίας και εκπαίδευσης. Ρωτήστε ευθέως για το τι δεν πρέπει να εκτελείτε. Που σύμφωνα με τι διαταγέ λογίζεται σε καψόνη. Εκτό προγράμματο εκπαίδευση και καθηκόντων υπηρεσίας, μη δεχθείτε να υποστείτε οποιαδήποτε σωματική δοκιμασία με το πρόσφυγμα της ατομικής εκπαίδευσης από παλίου στρατιώτη ή βαθμόχώρο, μέσα ή έξω από το θάλαμο σε ώρε που είναι αφιερωμένε σε ανάπαυση. Κάντε το θέμα και συζητάτε να δείτε τον υπεύθυνο αξιωματικό υπηρεσίας. Γείτε το παραπονούμενοι, τάσε στον δικητή. Αν κάποιος προσπαθήσει να χειροδικήσει επάνω σας, αντισταθείτε και αναφέρετε το θέμα πιο ψηλά. Αν ευθύτερα μήνετε πληματάκια ή να φωνάζετε φράσεις ή συνθήματα με γελίο περιεχόμενο και επίσης επικίνδυνο, που φύγουν την προσωπικότητά σας και την εξωπρέπεια και δεν έχουν σχέση με τη στρατιωτική θητεία. Να μην φοβάστε απειλές ούτε τα υλίκια από επίδοξους ακροδεξιούς αναμορφωτές του στρατού, αλλά αντιμετωπίστε τους με ειρεμία και σταθερότη. Όταν ξέρετε ότι έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Μην εκτελείτε καμία παράνομη διαταγή. Οι στρατιώτες, οι συνάλλευοι πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στον κόσμο, τον εθνικισμό, το ρατσισμό και τον φασισμό. Να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τα δικαιώματα του φαντάλου και την αστολή. Εμπιστευόμενοι μόνο το συλλογικό αγώνα και τα κοινά συμφέροντα και τις ελπίδες που έχουμε μεταξύ μας. Αλλά και με όλη, όλη την νεολαία και το σύνολο του κόσμου της εργασίας. Συνάδελφοι, πρέπει ο καθένας να σας συμβάλλει στην ανάπτυξη καθημερινής συνεργαστικής δράσης, με κίνημα και δράση μέσα και έξω από το στρατό. Ό,τι άλλαξε, ό,τι βελτιώθηκε, ό,τι κερδίθηκε ήταν αποτέλεσμα αγώνου του εργαζόμενου λαού. Κανένας δεν χάρισε τίποτε. Καλώς σας βράδυ.